αν φύγει ο Μητσοτάκης από την ηγεσία της είναι μπορεί δί... είμαστε να αφήσουμε τον και φύγει είμαστε εμεί να αφήσουμε και φύγει Μιλάω τώρα εγώ με την κοινή λογική Εντάξει. Η Νέα Δημοκρατία είναι μια μεγάλη παράταξη Μεγάλη Βαγγέλι μου, μεγάλη, μεγάλη μεγάλη Δεν είναι και σαν την τελοπόννη. Έχει έναν αρχηγό ο οποίος κερδίζει Άρα λοιπόν οφείλουμε να ανάψουμε μια λαμπάδα Σε Μητσοτάκη Έχει έναν αρχηγό που αν φύγει θα πέσει mm -hmm. Πόσο λήθεια είναι η Νέα Δημοκρατία δηλαδή, Μια Πόσο ηλίθια είναι η Νέα Δημοκρατία για να αλλάξει αρχηγό, τι ερώτημα. Μα φέρνει σε δύσκολη θέση αν πρέπει Τ... να απαντήσουμε αυτό. Τρέντι φίσιλ. Ναι, είναι ηλίθια η Νέα yeah. Δημοκρατία. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα αλλάξει αρχηγό ή θα αλλάξει αρχηγό. Δεν κρίνεται από αυτό. Όχι όσο ηλίθιο θεωρεί εμά βέβαια. Α, αυτό είναι, η είναι. Νέα Δημοκρατία. Εδώ η τώρα ο Κογιάννη και σήμερα το πρωί και λέει ότι αφού πάει καλά, είμαστε την κορόιδα. Είμαστε να αλλάξουμε τον αρχηγό μα. <laughs> θα πάμε με αυτόν. <laughs> κορόιδα είμαστε περί 60 χρόνια να <laughs> <πάμε> με μτσοτάκιδε. Ναι, βρήκαμε έναν τώρα εδώ που ούτε. Το ξέρω ο ίδιο, δεν το περίμενε ο ίδιο, ούτε κανεί δεν το κανείς, περίμενε. Τι το, μάνα του ίδια. Και τούκατσε η συγκυρία. Το έχει πει η Μαρίκα. κάτσε η συγκυρία έτσι, δεν υπάρχει κανένα απέναντι και υπάρχει Μητσοτάκη. <laughs> έτσι, έτσι απλά. Ναι, έτσι απλά βραβεύεται και στο εξωτερικό, θα έρθουμε σε λίγο και όπω λέει και το Άραμπαγκο πάμε για τρίτη yeah? θητεία. Όχι, yeah? oh, oh, oh. Θα πάει και... για τρίτη θητεία Μητσοτάκη, τι βλέπετε. Θα πάει για τρίτη θητεία, ναι. Θα πάει για τρίτη θητεία, να. Όχι, όχι, όχι. Πιστεύω ότι θα πάει. Όχι, όχι, όχι. Με συγχωρείτε. Αλλά δεν γίνεται. Αυτό υπερβαίνει τις αντοχές μου. Θα πάει για τρίτη θητεία, να. Όχι, όχι. Να είναι γερό ο άνθρωπο, έτσι, και να, να, συνεχί, να μπορεί όταν να συνεχίσει να το κάνει. το λέω σχέση με σε τα σενάρια που είχαν ακουστεί αυτό κατά ένα καιρούς... πρόγραμμα το οποίο κάνει Ό... κάθε μέρα γιατί είναι... αγγίζει αυτό... τα όρια του. Αν να μην το ακούει καλά αυτό, αλλά η δουλειά ενό πρωθυπουργού είναι πραγματικά πολύ βαριά δουλειά, δεν το συζητάμε. Αλλά εγώ θέλω να πω κάτι ε, άλλο. Και όταν την κάνει και εσύ το μνησοτάκι, είναι ακόμα πιο βαριά. Αχ, τι τραβάει, τι τραβάει. Βαρέα και ανθυγεινά. Πού τη βρει στου εδώ. Είναι αυτό και αντέχει το Θα έχει λυγίσει. Πλάτανος είναι, πλάτανος. Το γέρο πλάτανος. Νέο πλάτανος. Είναι πλάτανος στο... Στην Πανεπιστημίου, στο Βουλεβάρτο. Τι τζούφιο Αυτή που έχει βάλει ο Μπακουτσέκη. Σε που βάλει. <laughs> όχι, έβαλε κάτι άλλο. Εκεί προσπαθούν να ανέβουν τα πλατανάκια. Ναι, τι και? να κάνουν κι αυτά. Ανεβαίνουν, ανεβαίνουν. Πόσο Μπακέλη. να ανέβουν. Στην Πανεπιστημίου, μέσα. Πόσο <laughs> να ανέβουν. Τραβά, να ανέβουμε. Εδώ λοιπόν η Ντόρα Μπακογιάννη μα λέει ότι θα πάει για τρίτη θητεία. Μα ανακοίνωσε το ευχάριστο γεγονότο. Ο, δηλαδή. Βγάλτε διαβατήρια. Γι' αυτό βάλουμε τα κλαρίνα να χορεύουμε. Και ότι είναι πολύ δύσκολη δουλειά, αλλά την κάνει με τσετάκι πάρα πολύ καλά. Κολοδουλειά είναι πάρα παιδί, πολύ παιδί μου, κολοδουλιά τώρα. Γι' αυτό Ό, και, και ευχαριστούμε χειρότερο. που την, την έκανε από εμά. κανείς Βλέπει Κανεί. μια τέτοια βρομοδουλιά πάνε να την κάνει εσύ. Όχι. Νάξεις να έχει να κάνει τώρα με μαφιόζου, με πετρελιάδε, με, με, με, με το MLB. Δεν μπλέκει. Και με ένα λαό που είναι και χάριστο. Αυτή έχει στο μάχη. Έχει στο μάχη και το κάνει. Ποιο στα έχει από εμά. Το στο και τα κάκαλα. Ναι, όχι. Ε, μόνο ο Κυριάκο και μπράβο, θα πάμε στον Θεό. Και, στο και, και, τώρα ευχαριστεί, ευχαριστεί, και όλη η όλη οικογένεια τη Δόρα ευχαριστεί. Καλά, όλοι. Ναι, δεν ναι, και σύζυμα. τα αδέρφια και τα ξαδέρφια και του Κυριάκο και όλα. Και είναι ο μόνο που και τα ακούει από το λαό και μπλέκει με διάφορα και ε, έχει καταφέρει θετικά αποτελέσματα στον τόπο. Και κάνει βελονισμό, είμαι σίγουρο. Να είναι ήρεμο. Μπορεί να Κάτι κάνει, και... κάνει. Ναι, δεν ξέρω. Τι, ξέρω. Ε, ξέρω ε, το, αυτό που έκανε ο Τσίπρα καθαρισμό αύρα. Δεν έχει τέτοιο αυτό όμω. Θα πάει στη Ριζέρα τον Παρίσι, την Ναύρα. Στον Τζίπρα πήγε πολύ καλά. Πολύ καλά, καλά και, και μετά πήγε στη Γη τη Ελιά. Ναι, και... <laughs> και η Λίδια Κονιόρδου. Η Κονιόρδου, <laughs> δεν έχει Κονιόρδου. Μητσοτάκες... Είναι πολιτισμού. Ναι, έχει την ανάγκη. Και καθαρισμού Άβρα. Θα μπορούσε η Μενδόνη να κάνει καμιά δουλειά εκεί, κάτι. Η Μενδόνη. Η Μενδόνη δεν κάνει δουλειά στα αρχαία. Θα κάνει στο Μιτσοτάκι. Έβαλε χέρι. Σχετίζονται με τα αρχαία, αν σκεφτεί Ναι, θα μπορούσε να ξεκινήσει από τα αρχαία. Ο Μητσοτάκης λοιπόν που θα πάει για τρίτη θητεία που λέει το Τώρα Μπακογιάννη βραβεύτηκε στο Βερολίνο που ήταν προχθές α, Τον βράβευσε το Ίδρυμα Λούντβιχ Αέρχαρτ Ναι, μη α, Όχι α, Μία λέξη Για την ε, ανάπτυξη στην οικονομία της Ελλάδας Πω πω μεταξύ μεταξύ Και, <laughs> <laughs> και εκεί λοιπόν μίλησε ο Κυριάκος σαν ανεπιτυχημένος Και τους είπε πως καταφέραμε το θαύμα Αποτελεί την αντανάκλαση όχι μόνο της αναγνωρίσεω, της προόδου που έχει σημειώσει η Ελλάδα, αλλά και του μετασχηματισμού του τρόπου με τον οποίο οι δυο μας χώρες αλληλοκατανοούνται. Αυτή η αναγνώριση δεν είναι δική μου αποκλειστικά διότι κατά κύριο λόγο ανήκει στον ελληνικό λαό και όπως τονίσατε και εσείς πράγματι γνώρισαν μεγάλες δυσκολίες και θυσίε, αλλά ταυτόχρονα ο ελληνικός λαός ήταν θαραλέος διότι αποδέχτηκε την αλλαγή και φυσικά απέδειξε ότι είναι αρκετά ανθεκτικός απέδειξε ότι είναι αρκετά ανθεκτικό. Στα μνημόνια Αντέχουμε Μπράβο Χτύπα κι άλλο βάρα κι άλλο Σπρώξε θα πιάσω το τείχο Σπρώξε Εδώ λοιπόν τους λέει αυτό ακριβώς Ότι ο ελληνικός λαός Απεδείχθη ανθεκτικός Ναι Που τότε όταν παίρνανε τα μέτρα στο πρώτο μνημόνιο Ακόμη και οι ξένοι λέγαν θα αντέξει Θα ξεσκοθούν αυτοί δεν μπορεί Κάτι θα γίνει όχι θα δεχτήκαμε Τρία και τέσσερα μνημόνια. Μια και 5, χαρά. χαρά. χαρά Ανθεκτικό. Εκτό από αυτού που αυτοκτόνησε και δεν άνταξαν, δεν είναι τόσο ανθεκτικοί. Ναι. Ναι. Τα τρένα, τα βλέπουμε. Ενώ αυτά είναι αποτελέσματα των μνημονίων. Όλε αυτέ οι εκτόσει και τα λοιπά. Τι άλλο έχουμε. Άπειρα, Άπειρα έχουμε. Ναι. Τι απροταρχήσει τώρα. Διαλυμένο κρατικό μηχανισμό που φαίνεται στι πλημμύρε, φαίνεται στι φωτιέ. Νοσοκομεία, σχολεία. Oh, τι με. να πρωτοπιάσει, τα φάσει το ίδιο στο δρόμο για να μαζέψουν όλα αυτά. Συντάξει κομμένε, σε κάσμα κομμένο, άνθρωποι στο εξωτερικό. Τι τα συζητά, έχουν κλείσει η μαγαζιά. Έχουν γίνει αυτά που έχουν γίνει. Όλο αυτό ονομάζεται αντοχή. Όχι, αυτοί, αυτοί που δεν αντέξανε είναι αυτοί. Oh. Αυτοί και φύγανε. Πα μετά, εδώ Άνοι. κάτσε. Εδώ Άνοι. να αντέξει, να έχει να λέει με Τι θέλει. Να πληρώνει φόρου, εδώ να πηγαίνουν στο βαρέλι δίχως πάτο Ναι, έτσι, όχι. Γιατί άμα του πληρώνει έξω, έρχεται μετά μια μέρα που γίνει αρχικό κόμμα, το Σε κυνηγάνε και σου λένε ότι έχει πλαστό που οθενέσχες. Και όμως Δεν το κασελάκι το λέω. Α, ναι, ας ας ας το ονταξ, που έχει φορολογηθεί το παιδί και του φέρενε και εδώ και του πραγματικά. λένε είσα φορολόγητο. Θέλουν να το χτυπήσουν τα συμφέροντα. Εσύ είναι που έχει την τζάκρη που είναι απέναντι στο σύστημα ε, ναι. και σου λέει θα σε πάρει και σαν υπόλοιπο. Μετά τη συστημική, ε, τώρα θα δείτε. Εσεί και η ζωή που είστε. Αναγκαστικά. Η πασυχία τη συστημική. Παρακολουθώ. Δηλαδή εσεί οι δύο τώρα την. Που, την ναι. Ξεκίνησαν την τζάκρη και τον κασελάκι θα φτάσουν και στη ζωή. Δεν υπάρχει. Δηλαδή μπορώ να σου πω ότι στη ζωή και από τι 20 φορέ που βγαίνει τη εβδομάδα σε κανάλι μπορώ να το κάνουν 10. Değil, değil, değil, ναι, ναι, ναι. Γιατί όλοι εμφανίσει έχει η ζωή που είναι συστημική. Καλά, έχει εμφανίσει, τώρα κάνει 20 επειδή είναι συστημική. Α, τα συστημική δεν στον άνδρα που είναι συστημικό. Γένει 20. Ο άνδρα κάνει λιγότερε. Τώρα που το μαζέψανε και πάει κοντά στο μπιτσοτάκι. Έβαζε μαλλί και είχε δουλειέ. Και δεν ήθελε να φανεί. Δεν μπορεί να βάζει μαλί τώρα να είσαι και στα κανάλια. Έχουμε κάποιε προτεραιότητε. Τώρα να πούμε για την υγεία για το μαλί. Α έβγαινε με σκούφο, με τραγιάσκα. Α κατέ... έβαινε με περούκα, σαν τη Ρένα Παγκράτη. Να, να, κάνει... να μα, μα πει κάπω. Μα... Θέλει να κάνει την έκπληξη. Α, και την έκανε. Πώ, δεν την έκανε. Ή και όλοι... το φρεσκοφυτεμένο Για να δούμε είναι αυτό, δεν είπαμε όλοι προχθέ που τον είδαμε. Ή ήξερε ότι ο Μπάρκουλη φορούσε περουκίνη στι ταινίε. Όχι. Ούτε εγώ. Εσύ που, ναι, που όμως... <laughs> <laughs> <laughs> το έμαθα. Απίστευτο. Πού το έμαθα. Κι όμω. Το έμαθα. Αν το προσέξει. Ναι, στι περισσότερε. Αν το προσέξει, το φαίνεται το κατσαρό μαλίτο πλαϊνό που είναι δικό του και το πάνω ήταν περουκίνη, Από νέος δηλαδή Από νέος, ναι Αυτή η είδηση είναι πολύ σημαντική που φέρνει Εντάξει, ήθελα και εγώ να προσθέσω κάτω, για τσάκρι μιλάγαμε Εννοώ δεν είμαι μακριά Όχι, κοντά είσαι και για άδον και για μαλλί Και για άδον, ναι τέτοια σιγά μακριά είναι Οκ, το καταγράφουμε Ναι, ναι, να το έχουμε και αυτό στο μυαλό μας Μας φώτισες, μας άνοιξες ένα παράθυρο στη γνώση Εντάξει, είναι και πράγματα που δεν. Και καλό είναι το ραδιόφωνο να έχει και εκπαιδευτικό ναι, ρόλο, έτσι. Όχι, μα πρέπει. Δηλαδή, φεύγει κάποιο σήμερα από την ακρόση, πήρε και κάτι. Πραγματικά. <laughs> κάτι πήρε. Έτσι. Ο Μητσοτάκη πήρε βραβείο. Α, όχι, Βοήθη Βοήθη, που έρχεται εδώ. Ο Μητσοτάκη πήρε βραβείο χρυσό μετάλλλιο του Απένιμαν προχθέ για την επιτυχία στην οικονομία και είπε ότι ο ελληνικό λαό άντεξε. Και μετά είπε, αντέξαμε, αλλά πού φτάσαμε τελικά και πώ το περιέγραψε βρεθήκαμε στο χείλο της εγκατάλειψης Ευρωζώνης και ξέρω και ευχαριστώ για την ειλικρινία πολλοί σκέφτονταν τότε ότι ήταν η πιο ενδεδειγμένη λύση τόσο για την Ελλάδα όσο και για την Ευρωζώνη Πράγματι, δεν πιστεύω ότι πολλοί τότε θα έβαζαν στοίχημα ότι δέκα έτη αργότερα η Ελλάδα θα θεωρεί, ένα πρότυπο, θα θεωρεί το ένα πρότυπο για την ικανότητα να συνδυάσει τη δημοσιονομική πειθαρχία με πολιτικές υπέρ Είστε πρότυπο, είστε πρότυπο. Σα χώρα Αυτό Και ο, μετα... ο, ο, ο μεταφραστή Μάρκουλης... μεταφράζει τη αναπτύξεω. Έχει παθεί <παίρνε> άδονη ο μεταφραστή. Το παίρνουν μαζί του στη βαλίτσα. Μπορεί να του δώσουν ένα το... δικό του. Συνήθω αυτά, αν είναι κείμενο, καμιά φορά δίδεται σε κείμενο η μετάφραση. Σε αναπτύξεω. Θα το έχει γράψει κάποιο εκεί στο μαξί μου και έγινε τη αναπτύξεω. Είπε αναπτύξεω ή αναψύξεω. μπορεί και αναψύξεω, που είναι και το πιο σωστό. Αλλά όμω είμαστε πρότυπο. Ναι. Αυτά να σα μείνουν, όχι ο μπαρκοβολί. Και τι έχει μέσα το πρώτο. Γιατί είμαστε το πρώτο. Πρώτοι. Πο. πο, πο, πο, πο. πο, πο. <laughs> Καγγέλια. <laughs> Πέμπτη. Επόμενο μοντάζ είναι αυτό. <laughs> είμαστε το <πρότι. laughs> <Πο>, πρώτο. <πο. laughs> Είμαι <έκ>, πρώτοι. <laughs> πο, πο, πο, πο. Οκ, εντάξει. <laughs> <Okay. laughs> Άστε να το ακούσουμε <laughs> τα λεφτά. Έχει πολύ ποπό μέσα <laughs> και <Εκείνομαι laughs> ωραίο. Ωκ, <Okay>, λοιπόν. <laughs> Αυτά είναι τα σημαντικά. Μπράβο μα. Πήραμε το χρυσό. Το χρυσό, εγώ στη βάρα, το χρυσό μετάλλιο. Και yeah, το... Eurovision, παιδί μου. Αυτά είναι να πάρουμε. Αυτά, αυτά, αυτά Νομίζω να λέμε σήμερα. Νομίζω θα πατώσουμε και δεν είναι η εποχή τώρα να. <σομίω> να... Δεν είναι για να η Τουρκία και εμεί στο εθνικό θέμα μπορεί να μην πάμε καλά. Έχουμε αφήσει με το Ελλάδα 2.0 τα θέματα του πολιτισμού πίσω και δεν ασχολούμαστε τόσο. Τώρα μου πει με μενδόνια έχουμε, δεν μπορεί να έχει πολλέ απαιτήσει. Αλλά, <σομίωσεις> <σομίωσεις> <σομίωσεις> Αλλά... Κι αυτό, αυτό δεν αυτό είναι πάμε. Είναι διεθνή σχέση τη χώρα. Είναι διεθνή εικόνα τη χώρα. Το Eurovision. Ε, βέβαια. Ναι, είναι. είναι εθνική μάχη. Ε, πώς θα δείξουμε. Είναι η εξωστρέφεια της χώρας. Είναι πώς, Ευρωπαϊ... πώς δείχνουμε είναι ότι Ευρώ... το πάμε καλά. Παίρνει το χρυσό Μητσοτάκης και πάμε καλά υπέρ εναπτύξης. Ναι, αλλά δεν πάρουμε και οι αστερωμάτες. Δείξτε το και έξω. Τι το Άντε κρατάμε μέσα. Αν δεν το πάρει κλαβδία, τι να το κάνει το Μητσοτάκης. Άσε με τώρα. Το Μητσοτάκης θα κάνει του χρόνου κάποια εκδήλωση εδώ και θα το δώσει κάπου; Καταλάβαμε κάτι που το πήρε, Ναι, τέλει, ούτ, αν δεν το βάζαμε κι εμεί, δεν έχει πάρει χαμπάρι κανείς Τίποτα, ποιο ξέρει η Χρυσά. Ναι, Ενώ οι γυροβίζουν Με θα κάνουμε το χρόνο... και κάτι τέτοιο. Θα κάνουμε του χρόνο Eurovision, θα έρθουν εδώ οι ξένοι, θα έχουμε το το, το κλειστό που θα γίνει, οι τελετές, Στο άκανα το πάνε. Στο άκα, το πάνε, το πάνε, Που ήταν να πέσει. <laughs> Ας, αυτό <laughs> το <θα> κάνω Όχι <laughs> τότε <laughs> δεν ήταν να πέσει. <laughs> τώρα που Όχι, Ήταν να πέσει, δεν το ξέραμε. <laughs> <laughs> ναι, <και τότε laughs> ήταν, ναι. Εκεί έγινε ένα θαύμα, πραγματικά. Δεν ένα θαύμα. Εκεί έγινε θαύμα και δεν έπεσε όλο αυτό πάνω. Όλο. Και πώ δεν έπεσε ο Ολυμπιακού που κρεμιόντουσαν και άλλοι από εκεί. Ε, είχε τότε ήταν φρέσκο. Τώρα φρέσκο. Νομίζεις, τώρα έγινε... Φρέσκο ήταν. όλοι από εκεί πάνω και τα είχε γεμίσει είχε δεχθεί αυτό. <Ευταί> αυτό ήταν από κάτω. από κάτω. ναι. Το από πάνω τι δεν, Καλά και τώρα μείνω με σαν σκοριακό βαλανσιβίδες και λέει, καλό ε, είναι. Εντάξει, εντάξει, το αυτό. Το, <σταστασί> το, το βάζει γιατί δεν ήθελε κάτι άλλο. W-40, τι καλά τώρα, κατάλαβες. Ε, οικοδόμη έτσι το ζητάνε, πάντως να ξέρεις, δεν σου λέει W. Δεν το ξέρουν αυτό. κάνει οικοδομή? Έχω κάνει χρόνια. Ε, να μείνουμε στην κυβέρνηση mm. που τα πάει πάρα πολύ καλά και να περάσουμε και στο θέμα των τεμπών. Το οποίο έχει έρθει πάλι μετά το πόρισμα Καρόνι. Παρόλο που δεν αντέχει ο Πρετεντέρη και θέλει να, να τελειώνει. Δεν αντέχει, δεν να μπορεί. Έχει κρατήσει πάρα πολύ χρόνο yeah, yeah, yeah, ο ίδιο. ο οικονομό, ο Λευτή Τα ίδια λένε. Ναι, Και δημιουργία. βγαίνει ο Φλωρίδης σήμερα το πρωί και χθε το βράδυ στη Βουλή και σήμερα το πρωί βγήκε ο Φλωρίδης ε, είναι υπουργός δικαιοσύνης το ε, έχει υπόψη της και η δικαιοσύνη ενώ ήταν κάποιος το ξέρει είναι η ίδια η δικαιοσύνη και μιλάει για το που φτάσαμε με όλα αυτά τα ψέματα που δύο χρόνια διακινείται όλο αυτό το δόλιο σχέδιο τι στόχο ακριβώς είχε Η αντιπολίτευση προσπάθησε να εκμεταλλευτεί τη μνήμη των νεκρών, προσπάθησε να εκμεταλλευτεί τον πόνο των συγγενών πάνω σε ένα τεράστιο ψέμα το οποίο κινητοποιεί σε μια ολόκληρη κοινωνία με αποτέλεσμα να κινδυνεύει να αποσταθεροποιηθεί η χώρα και να μπούμε σε μια τεράστια περιπέτεια εξαιτία ενό ψέματο. Εδώ λοιπόν ο Υπουργό Δικαιοσύνη που υποτίθεται περιμένει μόνο τη δικαιοσύνη. Mm. Και αυτό θα πρέπει να είναι ο πρώτο που θα πρέπει να μιλάει έτσι. Έχει βγάλει απόφαση. Είναι ψέματα όλα αυτά. Ιθοποιεί είναι, παιδί μου, τώρα δεν είναι νεκροί. Ναι. <laughs> Όπω λέει και ο Χούπερ θα τον ακούσουμε σε λίγο ο πατέρας νεκρής ότι μου πούνε, θα μου πούνε το παιδί μου αυτοκτόνησε με, με, με αυτά και με αυτά που ακούει ε, εδώ λοιπόν ο κύριος Βορύδι που αν είχαμε υπόψη μας τι καραγιώς δίνει και τι χάρβαλο είναι η χώρα αυτοκτόνησαν ναι Οι άνθρωποι που μπήκαν μέσα. Αν το είχαμε υπόψη μα αυτό. Όποιο μπήκε μέσα, ταιριάστηκε ένα τρένο, θανάτου πήγε. Έκουσα τον Καραμάλι που είπε: διασφαλίζουμε την ασφάλεια. Και είναι ντροπή να μιλάτε για θέματα ασφαλεία. Και, και ο σιδηρόδρομο. Ποιο θα να το πει μετά από αυτό. Ο οποίο καραμαλίστηκε στα χέρια του 93 εξώδικα και επιστολέ από του συνδικαλιστέ και παρατάξει και δεν έδινε σημασία, δεν ήξερε τίποτα. Ε, διασφάλιζε την ασφάλεια. Ε, εντάξει, Με 1993, από το 2015 έω την ώρα που έγινε στο 23, μέσα σε 8 χρόνια, του είχαν στείλει συνδικαλιστέ 93 επιστολέ. Και στον στο, στο πίρτσι και σε αυτόν. Και, σε αυτόν. και ε, διασφάλιζε την ασφάλεια. Καλά και λέγανε: Όλοι θα θρυνήσουμε θύματα. Και έβγαινε ο υπουργό και έλεγε. Α, δεν είχαν δόλο κατά τα Ω, άλλα. Καθόλου, Πα... και δεν πτέσμα, ούτε καν πλημέλημα. Πτέσμα πρέπει να είναι. Συγγνώμη που ξεφεύγουν από την Ελλάδα. Συγγνώμη πρέπει να του ζητήσουμε του Καρομαλί. Που το έλεγε και πάλι. σιγά μην το πούμε γιατί δεν θα μπαίνει κανεί στο τρένο. Ναι. Ξεφεύγουν κιόλα. Δεν είχαν δόλο. Λειτουργούσαν με αγνάκριτηριο. Τσίρκο. Ναι, ε, το Νάταν Τσίρκο είχε και θέαμα. Εδώ είχε νεκρούς Ο Φλωρίδη λοιπόν συνεχίζει για το φορτίο. Όλα αυτά που Μάλιστα. κατατείνουν ότι δεν υπήρχε παράνομο φορτίο και μεταφορά του από το οποίο να προκλήθηκαν νεκρήξει. άρα αυτό, τέλειωσε αυτό. Ναι, κατά την άποψή Μάλιστα. μου, Έχει αυτό. αυτό... Ναι, ε, τέλειωσε τώρα και στου πιο δύσπιστου. Ε, τέλειωσε το θέμα του φορτίου. Δεν έχει τελειώσει γιατί ακόμη και ο Καρόνη βάζει τι φράσει πιθανό ενδεχόμενο. Να. Δεν έχει τελειώσει, αλλά α δεχτούμε ότι τελείωσε. Ο, δεν έχει τελειώσει επειδή αυτοί επιβάλλουν να τελειώσει. Ε, το δείχνει το βίντεο και... του Καπερνάρου. Ρε, ε, ε, τι άλλο θέλουμε τώρα, Δεν. Μα και ο Καρόνη βασίζεται στο βίντεο του ε, Καπερνάρου. Επίση πόρισμα τη πυροσβεστική βασίζεται και πόρισμα τη αστυνομία. Mm. Η οποία πυροσβεστική το Έβγαλε ένα κολόχαρτο, ένα Α4. Μετά έβγαλε κάπου κανέμιν έβγαλε το κανονικό. Τέλο πάντων, εδώ πάνε να πούνε ότι δεν υπήρχε φορτίο, γιατί να φαίνεται από τα βίντεο. Ε, το λέει ο Καρόνη, το λέει το τάδε πόρισμα, άρα δεν υπάρχει συγκάλυψη. Τέλο Πού συνδέεται το ένα με mm. Μα η συγκάλυψη μπορεί να γίνει ανεξαρτήτω αν υπάρχει φορτίο. Η συγκάλυψη έγινε, ξεμπαθούσε η περιοχή. Αλλιώθηκε ο ιερό χώρο, όπω λένε, του εγκλήματος. Μεταφέρθηκαν από κόκαλα έω υλικά, τα πήγαν παραπέρα. No. Σβήστηκαν, πεταχτήκαν DNA. Γίναν αυτά. Χωρί να υπάρχει φορτίο, εγώ να δεχτώ ότι δεν υπάρχει φορτίο, και το λέει δεν το θέλω. βίντεο. Δεν θέλουν να ξεπλύνουν ένα λαθρέμπορο. Εγώ καπερνάρ. σου λέω δεν θέλουν να ξεπλύνουν λαθρέμπορο. Θέλουν τι ευθύνε του. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι mm. μα προφανώ. Όλα αυτά γιατί γίνανε. Α μην είναι λαθρέμπορο, α μην είναι ξηλόλιο, α μην είναι τίποτα απολύτω. Να είναι η απλή εμπορική αμαξοστοιχεία μετά πάνελ. Τι μετέφερε, Ελενίτ, κάτι μετέφερε. Αυτό που λέγανε. <laughs> Φαίνεται και στο βίντεο καπερνά. Οπότε δεν γίνανε όλα αυτά. Πώς θα χαρακτηρίζουμε όλα αυτά, το μπάζωμα, το ξεμπάζωμα να μην το πούμε συγκάλυψη, αν το πούμε και να το μπάζουμε, ξεμπάζουμε. Πώς είναι. παράνομο το σε τόπο εγκλήματος. Θα έπρεπε η πρόεδροι, οι αγγελές, το Αρίου Πάγου οι δικαστές, ο Υπουργό δικαιοσύνης Να πάει εκεί και να πει: Μην το κάνετε αυτό, αλλοιώνει τον τόπο του εγκλήματο. Το, το λέει για το Φλόριου. Ο άνθρωπο που έχει μεγαλώσει μέσα στα τρένα έχει μεγαλώσει μες τρένα και, τρένα έχει, και τα με ξέρει τώρα. Και Μα τι τόσο... είναι αυτή η Πασόκη. Αυτό μέσα στα τρένα, οι άλλοι στο <laughs> ο άλλο σου φαράκι. Ο άλλο. <laughs> ποιο είναι ο <laughs> εγώ, Γιατί <laughs> ποιο είναι Δεν λέω, γιατί αυτοί τι λένε, έτσι λένε κι αυτή. Ήταν η Καρβουνιάρα, η Διαμαντοπούλου. Επειδή έχει μεγαλώσει το οριχείο. Ναι. Εντάξει, το να είναι ένα οριχείο σε μια απόσταση 100 χιλιόμετρο σε κάνει να το νιώνει σπίτι σου. Ναι, ναι, και δει... λες, έχω μεγαλώσει το ορυχείο έχουμε δει και το Έριν Μπρόκοβιτς ναι δεν <laughs> γίνονται τέτοια αυτό... <laughs> <laughs> αυτό ακριβώς Φλωρίδης λοιπόν και εδώ το Φλωρίδης ενταφίασε το θέμα η λογή η οποία κατευθύνονταν και από εδώ και απ' έξω και απ' έξω Με έναν και μοναδικό στόχο, μέσα από το ψέμα να πέσει μια κυβέρνηση. Τυχώς απέτυχε αυτή η προσπάθεια. Ο ενταφιασμό της ήρθε χθε. Εσείς πέφτετε να καταδικάσετε και να κηρύξετε ενόχους, ανθρώπους που δεν έχουν καμία σχέση με όλα αυτά τα οποία λέτε. Βιάζεστε, βιάζεστε για υπουργός δικαιοσύνη. μιλάει για ενταφιασμού αυτά θα τα δείξει η δικαιοσύνη. Θα ναι. περιμένουμε να δούμε τι δικαιοσύνη. Γιατί την έχουμε, έχουμε τον Υπουργό, δεν έχουμε δικαιοσύνη. Βγαίνει ο Υπουργό και λέει είναι ψέμα, τελείωσε χτε, ολοκληρώθηκε, δεν κάναμε αυτό, δεν κάνουμε. Άστα να τα πει δικαιοσύνη. Θα πει κανεί με αυτά τα, και ο... τα περίφημα. Ότι είναι τύπου πολιτικά τη επαρχία, α πούμε, με αυτά και με αυτά, με αυτό, τον τρόπο τη. Αυτό, αυτό του. είναι το λιγότερο. Ε, το ότι προδικάζει και έχουν προδικάσει τα πάντα και βγαίνουν από προχτέ μετά και το πόρισμα καρόν και λένε τελειώσαν όλα. Το, φρο... το Φλωρίδη τον έχουμε δει σε ελληνικέ ταινίε πάρα πολλέ φορέ. Σε πιο ρόλο πιο ρόλο αυτούς, τους χωζοδημαρχαίους, σε χωριά, τους γκρουέζες και όλους αυτούς. Εντάξει, ναι, οκ. Βγαίνει λοιπόν και ο Χούπας, πατέρας νεκρής και μιλάει και για το Φλορίδη. Ξέρετε πώς νιώθω εγώ ως πολίτης όταν πατάω επάνω στα μπάζα των τεμπών και έρχεται ποιο ο Υπουργός Δικαιοσύνης και μου λέει ότι δεν υπάρχουν μπάζα. Ποιος ο Υπουργός Δικαιοσύνης, όχι μου ή κάποιους βουλευτάκου ή κάποιος άλλος ε, παράγοντας, mm -hmm. ο ίδιος ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Τι να ευελπιστώ εγώ κύριε να λειτουργήσει η δικαιοσύνη έτσι. Πείτε μου, ελάτε στη θέση μου. Σωστό. Ε. Όταν ακούνε όλοι αυτοί και ακούνε τώρα, εμείς εδώ το ακούμε, κάνουμε και λίγο χαβαλέ, έχει περάσει και ο χρόνος, η στον Υπουργό, όταν είναι οι γονεί. Και ακούνε τώρα τον Υπουργό να λέει: Ταφιάστηκε το θέμα, τελείωσε. Mm. Δεν ήτανε. Το λέει το τάδε πόρισμα στην τάδε αντικοπαράγραφο. Ερμηνεύουμε ότι εννοεί ότι δεν είχε παράνομο φορτίο, άρα τελείωσε. Ναι. Άρα αθώοι. Αυτό ήταν Ως το μπορεί θέμα. Να νιώθει. Μόνο. Που αυτό είναι το, το, λένε το, ότι λένε, το θέμα. Πολλοί λένε για να ικανοποιήσουν το κοινό του, γιατί θα έρθουν εκλογέ σε 1,5 χρόνο και όλα αυτά. Του 57 γονεί, επί 2 τέλο πάντων, δεν του σκέφτονται. Όχι. Του 57 οικογένειε δεν τη σκέφτονται. Ότι ακούνε, ακούνε και αυτοί. Ακόμα τους... το πόπολο που θε να επηρεάσει και να κοροϊδέψει και δε να. Να του νιάξει 50... Μα, μα δημιούργησαν τι 57 οικογένειε. Δημιούργησαν. Δεν σκέφτονται ότι ακούνε τους. και αυτοί. Όχι. Και ότι στρίβουν και άλλο λίγο το μαχαίρι. Όχι, δεν του ah. ενδιαφέρει. Δεν έχουν συναντηθεί ποτέ με του συγγενεί. Και μόνο αυτό δείχνει πάρα πολλά. Δεν έχουν κάνει καμία συνάντηση. Ούτε και επισήμω, συγγνώμη, έχει υποθεί. Συγγνώμη, ζήτησε ο, ο Αδασάμ στην ανακοίνωση πριν 1,5-2 μήνε πότε ήταν ένα επιτελεί. Μέσα από αυτή την Επιτροπή είχε πει να ζητήσουμε συγγνώμη, ναι. που είναι από οργανισμό του. Έχεις ακούσει συγγνώμη κανονική, που λόγια είναι, θα περάσουν γιατί όλα τους τα έργα και οι πράξεις και οι αποφάσεις δείχνουν ακριβώς αντίθετο. Τώρα αγωνίζονται να πάνε τον Καραμαλή για πλημέλυμα. Ναι. Γι' αυτό τα λένε όλα αυτά και τα κάνουν όλα αυτά, για να μην κάτσει για κακούργημα. Που όλο αυτό δείχνει δόλο. Ναι. Είναι κακούργημα, Προφανώς. είναι δολοφονία κανονική. Σχεδιασμένη, μάλιστα. Όπω oh. πάντα το τριάντοπλο κατευθείαν χωρί πρώτο κριτήριο. Ναι, ναι, ναι. Να δεν πάει, τώρα, όλα αυτά, ναι δεν πάει ο Πέραμαλλι. Δεν πρόκειται κανεί να την πληρώσει από αυτού. Πολύ καλό είναι εδώ ο Χούπα. Ακούγοντα και το Φλωρίδι να συμπεριφέρεται έτσι. Ο κύριο Χούπα όμω μίλησε και για το πόρισμα Καρόνι. Πετε μα λίγο πώ βλέπετε τι εξελίξει το τελευταίο διάστημα με τα πορίσματα και όλα αυτά. Ειδικά με Ό το, το, το πόρισμα Καρόνι που είναι το τελευταίο αλλά και το περιμέναμε και καιρό κιόλα. Θέλετε την απάντησή μου μονολεκτικά ή περιφρεστικά. Όπως θέλετε Όπως εσείς, εσείς να μην. Γιατί είμαι πάρα πολύ εκνευρισμένος. Πεςτε μας. Ορθά κοφτά κύριοι. Mm -hmm. Η κωμοδία συνεχίζεται. Δηλαδή. Να σας πω για το πόρισμα καρόνι; Αλλά αγοράστηκε. Κατά παραγγελία. Ζούμε σε μια εποχή που όλα πουλούνται δυστυχώς και όλα αγοράζονται. Η προσωπική και ταπεινή μου γνώμη ω γονιό και τίποτα άλλο είναι ότι αγοράστηκε αγοράστηκε το πόρισμα καρόνι. Το λέω εδώ ο κύριο Χούπα, Δεν ξέρω αν ισχύει, κανεί δεν μπορεί να ξέρει. Α, εδώ ακούμε την αίσθηση, την άποψη του γονιού που παρακολουθεί όλα αυτά που βλέπουμε. Κανεί βέβαια δεν μπορεί να αποκλείσει τίποτα. Όχι, δεν αποκλείουμε. προ τα χρόνια που ζούμε, αγοράζονται δημοσιοποίηση που επηρεάζουν οι συνιδήσει, γιατί όχι και ένα πόρισμα σε μια τέτοια περίπτωση. Δεν το ξέρουμε αυτό, δεν όχι, είναι κάτι. Δεν το ξέρουμε, πραφανώς. αλλά δεν μπορούν να το αποκλείσουμε κιόλα. Με την έννοια δεν μπορεί να αποκλειστε τίποτα θεωτικό και για όλου και για μα και για τον οποιοδήποτε. Δεν έχει να κάνει αυτό. Εκρίνουμε εμεί από αυτά που βλέπουμε, από αυτά που ακούμε, είναι η λογική, είναι τα δεδομένα γιατί όλοι του παρακολουθούμε το συγκεκριμένο θέμα. Έκανα 14 μήνε να βγει αυτό το πόρισμα. No. Είναι πάρα πολύ καιρό και σύμφωνα με άλλου γονεί δεν είναι πόρισμα, είναι με πραγματογνωμοσύνη. Δεν καταλήγει τελειωτικά τι ακριβώ έχει γίνει. Αφήνει ενδεχόμενα. Ότι μάλλον έχει πιθανώ ω ενδεχόμενο συμβεί αυτό. Τι είναι αυτό. Το πόρισμα πρέπει να λέει ε, είναι αυτό. Ναι, πολύ Κάναμε το πείραμα και δεν μπορεί να λέει ενδεχομένω τα έλεα μπορεί σε 300 τόσου βαθμού να γίνει. Τι είναι αυτό. Δεν μα απαντάει. Τίποτα, και πως ο δικαστή, ακόμη και αν είναι αγνός και καλός, ο πρώτος Χριστός σαν κράτη; πως θα βγάλει θέση και άποψη Βγάζει αν του αυτό, λέει με πιθανότητες το πόρισμα τι έχει γίνει. Ναι, είναι, είναι όλα φλού έτσι, επίτηδες φλού. Και λίγο επικοινωνιακά να... για να δίνουν όπλα στην κυβέρνηση να λένε αυτά που λένε. Ναι, δεν ξέρω. Μπορεί κάποιο επειδή δεν έχουμε κάτι καθαρό, να υποθέσει τα πάντα. Ναι. Δεν το θέλουμε, αλλά μα οδηγείτε προ τα εκεί. Τι να κάνουμε, α είχατε καθαρέ απόψει. Α είχαν αποκλείσει για. Ε, στο, το ήλιο, όταν έπεσε για έξι μήνε, ήταν κλειστή η περιοχή και δεν πήγαινε κανεί. Α είχαν αποκλείσει και εδώ για έξι μέρε για να συλλεχθούν όλα τα υλικά και να λέγαμε όντω έγινε κάποια έρευνα να έχουν μαζευτεί τα πάντα. Από το χώμα, τα χαλικάκια, και κυρίως, τα λουλουδάκια, και τα πέντε τα οστά των ανθρώπων. Οστά είναι ένα θέμα. Εγώ για τη διερεύνηση. Αυτό ναι. είναι ηθικό θέμα. Και α το κάνει σωστά από την αρχή για να μην δικαιολογείται ο καθένας να χτίσει εκεί πάνω ό,τι θέλει. Ότι Πραγματικά μπορείς να χτίσεις ό,τι θέλεις, έτσι όπως το έχουν κάνει. Ε, μια στιγμή, πολύ ιδιαίτερη συνέβη στο Απιθίτα χτες, ε, πήγε η οικογένεια πλακιά, οι γονεί και παρέλωβαν το πτυχίο mm. της κόρης. Το έχουμε δει και με άλλους, ε, ειδικά στο Αριστοτέλειο, και με άλλους γονεί, όταν φτάνει... Η ώρα που θεωρητικός, υποθετικός θα έπαιρνε το πτυχίο η κόρη, πηγαίνουν οι γονεί και το παραλαμβάνουν. Θα ακούσουμε τώρα το, το, το, του γονεί πλακιά Δυστυχώ, είμαστε στη θέση που δεν πρέπει να είναι κανένα γονιό. Κανένα γονιό δεν πρέπει να έρθει να παραλαμβάνει πτυχία του παιδιού του. Πόσο μάλλον εμεί χάσουμε τη φόρμα μα με τόσο άδικο τρόπο. Η αλήθεια είναι ότι σκέφτηκα πάρα πολύ αν έπρεπε να παραμπρεθώ ή όχι. Αναλογίστηκα τι αγωνίσει του που μου πάντα Μπαμπά το τελειώσω το πανεπιστήμιο. Σήμερα το τελείωσες το παιδευστήρι, αλλά το τελείωσες με λάθος τρόπο. Το Μαΐ και η Χρυσή, γιατί ήταν ένα αυτά τα δύο παιδιά, ήταν παιδιά με όνειρα, με στόχους, καλοπροαίρετα και αγωνιούσαν. Αν θα πετύχουν στις σχολές τους, αν οι σχολές που διάλεξαν ήταν αυτές που τελικά θα τους αποφέρουν αυτό που θέλανε ήρθανε με τόση με τόση χαρά στις σχολές τους το όνειρό ήταν να βάλει το μεδενό και να έρθει και να πάρει το πτυχίο της στα χέρια και να πει στον πατέρα της τα κατάφερα παπά έχει γούστο ρε μαμά ήταν μέσα στο αμφιθέατρο και με πήρε τηλέφη και μου λέει έχει γούστο ρε μαμά να σώσω τον κόσμο θα με βοηθήσεις λίγο χρυσή στα μαθήματα που δεν θα μπορέσω δηλαδή Είναι αυτή να δώσει κι εσύ κανένα μάθημα. Αφού είμαστε ίδιε, δεν θα μα γνωρίζουν ποτέ. Δεν θα σε αφήσω ποτέ, έτσι είπε την τελευταία φορά που φύγαμε και δεν την άφησε ποτέ. Και σήμερα κρατάτε εσείς α. αυτό το τίτλο, αυτή τη διάκριση. Σήμερα αυτή τη διάκριση την κρατάω εγώ με το παραπάνω. Δεν αξίζει σε κανένα γονιό τέτοια τιμή. Άλλα όνειρα έχει ο γονιό για το παιδί του. Το σωστό είναι να θυμάται το παιδί του γονιό και όχι το γονιό το παιδί. Να μην ξυπνάμε με τι μνήμε του. Τι να κάνουμε όμως δεν είναι στο χέρι μας. Οφείλουμε να είμαστε δυνατοί να σταθούμε στα πόδια μας και να παλέψουμε. Γιατί αυτά τα παιδιά ήταν γενναία παιδιά τολμηρά και ακριβοδίκαια. Και σκεφτόμουν τώρα που ακούω τους δύο γονείς που είναι σε αυτή την φοβερά ιδιαίτερη και δυσάρεστη κατάσταση να πηγαίνουνε Μετά από δύο χρόνια που κάνα την κηδεία των παιδιών, να παραλαμβάνουν το πτυχίο και να φτιάχνουν με το μυαλό του τι εικόνε ότι θα, ήταν, θα ήμασταν τώρα όλοι εδώ μαζί. Θα ήταν μια μέρα χαρά, πυροτεχνήματα, λουλούδια, mm. αυτά που κάνουν τώρα ό, οι φίλοι. Θα ξεκινήσουν τη ζωή του. Ναι, ναι, με όνειρα. Στη φαρμακευτική ήταν η δομαίδα, στη φαρμακευτική. Ε, και το, το ακούσε εδώ, εμεί ω απλή ρε παιδί μου ω τίποτα. Και πνίγεσε κάνοντα το σενάριο, και έφερε τον στο μου. Ότι αν είχαμε εδώ πέντε βουλευτέ τη Νέα Δημοκρατία. Είναι, είναι λάθο όλο αυτό. Ο λογισμός τους, είναι λάθο. Το ξέρω. Οτις, η έννοια του είναι. Ναι, είναι ο πόνο τη ο ανθρώπινο. Τα κλάματα, όπω είχε πει ο Βορρήτη μια φορά στην Βουλή, τα κλάματα. Ναι. Τα τέπει και τα κλάματα. Και είναι πώ θα σώσουμε το τομάρι μα και τον καραμαλί να μην πάει κακούργημα, να πάει πλημέλημα, να φέρουμε αυτό το συσχετισμό να κάνουμε. Ναι. Πόσο απάνθρωπο, πόσμος, πόσο... Πόσο, πόσο απάνθρωπο είναι όλο αυτό. Ναι. Και το υπηρετούν με φοβερή συνέπεια δύο χρόνια τώρα. Και όλοι. Και σχεδιάζουν και όλοι. Και σαν, σαν, γροθιά. σαν γροθιά. Όλοι αυτοί. Και σχεδιάζουν και επανασχεδιάζουν και σκέφτονται και ξανασκέφτονται και πόρισμα πάνω στο πόρισμα και ιδέες και ναι. σκέψεις και φράσει. Και βίντεο τρένα, ανεβοκατεβαίνουν και όλα. Τέ, τέτοιο σχεδιασμό αν είχε γίνει πιο πριν για τα τρένα, όλο αυτό που έχουν κάνει μετά για να γλιτώσουν τι ευθύνε του και τους κόλου και του ανθρώπου του. Θα, θα είχαμε τα καλύτερα τρένα. Θα θα θα και, νεκρούς. και δεν θα είχαμε και νεκρούς Αν είχε γίνει αυτό ο σχεδιασμό και τέτοια σπουδή πάνω στο συγκεκριμένο έργο πριν. Όχι τώρα που θέλουν να καλύψουν τον πισινό. Πάμε να βάλουμε διαφημίσει τι πρώτε. Ο Κύρκο θα το κάνει αυτό και εδώ είμαστε. Εδώ ηλιοφρένεια τη Ναι. Χθε είχαμε φοιτητικέ εκλο... εκλογέ. Τι τετάρτη. Μπράβο. Ναι, μπράβο Αποστόλη. <στολή> η συνδυαστική σου σκέψη, πραγματικά με εκπλήσει. Έφωσε την Απέμινη σήμερα, και εντάξει, την μέρα νίκησε για τη Νέα Δημοκρατία και την ΔΑΠ. <στολή> Όπω κάθε χρόνο, <στολή> ναι, το ξέρουμε αυτό. Ε, βέβαια έχει να κάνει με τη ΔΑΠ αυτό και μόνο Ναι, τη ΔΑΠ. Είναι κλειστό χρόνο. <στολή> το κερδίζουν μεταξύ του και χαίρον μεταξύ του. Και τελειώνει εκεί, δεν έχει σημασία μου είναι κοντά στην αλήθεια ή μακριά από την αλήθεια. Πάντως... Εδώ ο άλλο είναι υπουργό <χει> δικαιοσύνη. Και λέει αυτά που λέει. Πρώτη... Δεν μπορεί να πείτε. Η, η επόμενη πρώτη... υπουργή. Πρώτη πάντω βγήκε η πανσπουδαστική, δεύτερη η Οδοντόβουλτσα. Οπότε, εγώ έχω την εξαπορία. Επί σειρά ετών έβγαινε πρώτη η ΔΑΠ. Ναι. Ε, το, νομίζω τα τελευταία τέσσερα χρόνια βγαίνει η Πανασπουδαστική. Η Πανασπουδαστική τότε που έβγαινε πρώτη η ΔΑΠ ανακοίνωνε πρώτη τη ΔΑΠ. Ναι. Γιατί αυτό ήταν. Και αναγνώρισε την νίκη. Ναι. Τα τελευταία χρόνια που βγαίνει πρώτη μα σπουδαστική, η Δάπα ανακοινώνει τον εαυτό τη πρώτο. Συνεχίζει. Που δεν ισχύει. Που πέρυσι είχαμε κρύψει σχολέ. Και δεν ξέρω τώρα και τώρα κάτι παγιδεύματα ακούω, απλά δεν το έχω μελετήσει πολύ. Έχει ολοκληρωθεί η καταμέτρηση, καταρχά. Ναι, έχει εννοεί. Τελειώ. Νομίζω. Mm. Εκτό αν μαγειρεύουν. Πέρυσι ναι, λ, λείπανε σχολέ από τα. Τι λέγα, είναι όλε σχολέ σημαντικέ. Όχι. Ε, ε, δεν το, δεν το ίδιο το τώρα οι Σωστό. Οπότε δεν βάζουμε τι ηχθειοκαλλιέργειε. Επίση πρέπει να έχει βαρύτητα κάθε σχολή. Ναι. Η φαρμακευτική δεν έχει σημασία πόσο ναι. άτομα έχει τα λεπτά. Πέρυσι είχαν έχει μόριο. Το, Μό, μόριο. το μισό. Πολυτεχνείο είχαν κρύψει πέρυσι, όπω δεν το κάνει. Τον Πολυτεχνείο. Χάλια είναι όλε οι Πολυτεχνείε. <σχελίες> <σχελίες> τι κάνουμε. να το κάνουμε, Τον Πολυτεχνείο. Είναι δά... μια εικόνα χώρα και πόλη. Μπράβο. Μπράβο πάντω και στα νέα τα παιδιά που δεν μασάνε γενικότερα. Και μέσα σε αυτό το χειλό. Τι ποσοστά γλυκάρτα έχουμε. Ναι, 30 μεγάλη διαφορά. Και πανελλαδικά είναι τώρα αυτά Σε κάποιες εδώ στην Αθήνα είναι μπροστά η ΔΑΠ okay, Αλλά στο συνολικό πανελλαδικά είναι η πανσπουδαστική Δεν είναι σαν τον Τραμπ που μετράμε ψήφους και τελικά βγαίνει okay, άλλος Όχι, δεν είναι έτσι, yeah. δεν είναι καθαρή νίκη Το θέμα είναι ότι μπράβο σε αυτά τα παιδιά Γιατί ζουν σε ένα χιλό των social media, των κινητών τη άμεση πρόσβαση σε, σε ένα χάο Και παρόλα και αυτά, σε το καθαρό, το καθαρό μυαλό γιατί θέλει αγώνα πια, δεν είναι πάω ψηφίζω και ε, εν τω μεταξύ έβλεπα και επειδή ξέρω έχω και πολλούς φίλους έτσι φοιτητές δαπίτες. Ναι κύριος που δεν θα είχα να είχα και φίλους δαπίτες απλά να μπορούσαμε να επικοινωνήσουμε και η ψήφοι στη ΔΑΠ είναι με κάτι δώρα με κάτι ανταλλάγματα η ψήφος τώρα στην Πασπουδαστική είναι με συζήτηση με συνείδηση ε, με πιο πολλά δώρα είναι η ψήφος στην Πασπουδαστική <laughs> απλά δεν το βλέπεις Θέλει να αλλάξει και κάτι στο μυαλό σου και να σε πείσει κάποιος, να σε βρει κάποιος να πιστείς, να συνειδητοποιήσει πράγματα, να αυτοεκτιμηθεί και να απαιτεί από τους γύρω σου και από σένα ωραίο μέλλον. Ενώ οι άλλοι το έχουν λυμμένο λίγο αυτό, πάρει και μια δοντόβουλη. Τι είναι, <χ> <μέσα> <χ> δόντια, θα έκανε ο δοντόβουλο. Λυμμένο μέλλον με βρωμό όμω. Τι σαν πια δόντια μα πέφτουν. Είναι, αυτό? είναι αυτό ωραίο μέλλον με μασέλε. Ναι, καλά, ναι. ενώ μασέλε έχουν κάνει. Στο σοσιαλισμό. Άλλη, που τα μασάνε, κύριε. Να, καλά, τα μασάνε τα λόγια του ή μασάνε τα χρήματα. Τα χρήματα μασάνε. Α, και τα λόγια του. Τι θε στο σοσιαλισμό. σοσιαλισμό θα έχουμε και μασέλε, κύριοι. Δωρεάν. Εκεί πηγαίναμε εμεί στη Βουλγαρία να βάλουμε το τι άστο. Λοιπόν, έγινε ένα σκηνικό στη Θεσσαλονίκη στο Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης ε, πήγαν να κάνουν εκδήλωση κάποιοι έτσι που εμφορούνται από ακροδεξιά ε, ιδεολογήματα ε, και παρουσ... πήγαν να παρουσιάσουν ένα βιβλίο στο Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης και είναι η συμμαχία για τη Μακεδονία ο μιλητής ήταν ο Γιάννης Κουριανίδης αυτός είναι διευθυντής των εκδόσεων ενδοχώρων και επικεφαλής της παράταξης Θεσσαλονίκη Πολιελληνικής που στις πρόσωπα της εκλογής συμμετείχε με το Φασιστικό Εθνικό Μέτωπο. Όλα καλά μέχρι εδώ. Ναι. Με τα βιβλία τη δουλειά έχουν αυτοί. Έχουν. Βιβλίο θα παρουσιάζουν βιβλία. ή φυλάδιο. Βγάζουνε. Βγάζουν. Και πόσα γράμματα έχει κάθε σελίδα. Βγάζουνε κάποια. Μάλιστα ο ίδιο έχει η αρθρογραφή υπέρ του μεταξύ κτλ. Κούπού στην ελεύθερη ώρα. Δεν ξέρω, είναι και ορατικό σύκο. Και μπουκάρι το πάμε την ώρα τη εκδήλωση και τη διαλύματα. Και αυτό του τραμπούξε μπορώ. Ναι, ναι, θα ακούσουμε τώρα. Μετάξει τρικάκια. Όχι, θα ακούσουμε τώρα τι ωραία που τέπε ο θανάση κουτσουρά μέλο τη δίκηση του εργατικού κέντρου και τη δίκηση του Συνδικά του Εδώ είναι το εργατικό κέντρο Θεσσαλονίκη. Και το εργατικό κέντρο Θεσσαλονίκη. Δεν είναι του Βάρτια και Έπιτρα. Είναι η ιστορία τη εργατική τάξη τη πόλη, του Πενταρόντια και τη Φεντερασιών. των δολοφονημένων εργατών του Μάικη του 36, του Παπαγιάννη, πρώην του εργατικού κέντρου που τον εκτελέσανε το 46, γιατί που λέει μαζί με άλλου 400. Δεν έχουμε καμία δουλειά εδώ πέρα μέσα, στο, στην έδρα των σωματείων τη εργατική τάξη τη πόλη μα, που το χτίσανε με τους αγώνες τους, Έλληνες, εργάτες, του αγώνε του Έλληνες, μετανάστε και πρόσφυγε εργάτε, οι του και του Του στρατορικού καθεστώτο να βρίσκονται εδώ πέρα μέσα. Να τα μαζέψετε και να φύγετε τώρα. Δεν έχουν καμία διάφαση στο ειδή πολιτική, θα... απόγονη. πολιτική <συντουργικών> απόγονη. Πολιτική απόγονη γερμανοτζολιάδων και προσύλλογων μέσα στο εργατικό κέντρο Θεσσαλονίκη. Είμαστε εδώ εκπρόσωποι. Μέλη τη του εργατικό κέντρο Θεσσαλονίκη και σωματείων εργαζομένων. Λοιπόν, να στο δείτε και να φύγετε έτσι. Νομίζω έτσι πρέπει. Τώρα, αν είναι, σε λίγο θα του έλεγε να μπουν και στι τρύπε του. <laughs> Στα λαγούμια του. οκ. Πού έπρεπε να το πει. Και δεν το πάνε. <laughs> και το έψανε οι παμίτε. <laughs> Πήγα <ως> εκεί μου <laughs> και κάνω όλο αυτό. Ε, ναι, μόρα, αστείω, Λε, ναι, το καταλάβαμε. Τι πολύ καλά. Καλά. πολύ καλά κάνανε. Θα πάμε τώρα στην Κέρκυρα. Αλλάζουμε τελείω την Α, Ιόνιο θα είμαι και εγώ. Ναι. Πότε θα σει Ιώνιο. Την Κυριακή. Την Κυριακή στη Ζάκελθο. Ζάκη, Όταν, λίγο πιο κάτω από την Κέρκυρα, τώρα πάνω κάτω. Ναι. Στο Ζάντε, ναι, στο Ζάντε. Ωραία. Στο Κάτσby. Στο Κάτσby mm. Live Theater λέγεται η δουλειά. ήσασταν Κέρκυρα, πέρι. δεν είχατε πάει πριν λίγο καιρό. Ναι, δεν βόλεψε, δεν ξέρω γιατί. Ναι. Θα βόλευε η αλήθεια <laughs> είναι, να πάει Ζάκλιο στο Κέρκυρα, μάλλον. Σαν άμα να πήγαμε Κέρκυρα Γιάννενα. Πού θα, θα είστε τώρα. Στη Ζάκλιο, στο Κάτσby Live Theater, την Κυριακή, αυτή την Κυριακή, 9.30 ώρα ξεκινάει, 18 Μαου δηλαδή. Και έχει προπόληση στο Σινέ Φώσκολο. Και πάμε. Στις... Πρώτη φορά πάμε, Ζάγκη, δεν ξαναπάει. Ωραία, Πρώτη ναι. φορά πάμε, μα κάλεσαν εκεί και ωραία. το διοργανώνουμε και με τον τοπικό σταθμό που αναμεταδεί την εκπομπή. Μπράβο μας. λοιπόν, ωραία. Να πει χαιρετίζουμε τα εκεί στου Στο ή Στίγμα, δεν θυμάμαι. Πέσει καμιά καντάδα και Α. θα περάσει, ωραία. Αν ήσασταν κέρκυρα και είχε χρειαστεί να πάτε κάπου και σα έπιανε η ανάγκη σα, που λέμε. Το ένα ή το δύο. Το ένα, το ένα ναι. Μπορεί και το δύο. Ε, θα αντιμετωπίζατε στην Κέρκυρα πρόβλημα γιατί θα έπρεπε να είχατε ψηλά για να κάνετε την ανάγκη σας ε, Οι τουρίστες κάνουν παράπονα και δεν κάνουν παράπονο γιατί δεν είναι εφημισμένο για την ωραία θέα αλλά κάνουν παράπονο γιατί για να χρησιμοποιήσετε την τουαλέτα υπάρχει είσοδος δηλαδή πρέπει να πληρώσεις το αντίτιμο των 2 ευρώ Τι 2 ευρώ παιδί μου για ποιο για το ψηλό για το χοντρό το χοντρό πόσο σου με το ψηλό είναι 2 <Τι δύο ευρώ> και πάει και με τη διάρκεια. Δύο ευρώ. Δεν έχεις απορία ποιο χώρος είναι αυτό που έχει βάλει δύο ευρώ. Δύο ευρώ. Ναι. Και αν δεν έχεις τι κάνεις. Υπέξ στην πόρτα, κανονικά. πρέπει και στην πόρτα έξω από εκεί που βάζει το δύο ευρώ. Δεν έχουμε ψηλά ε, λόγω καρτών και έτσι όπω κυκλοφορούμε. Πολλοί δεν έχει ψηλά. Κυκλοφορεί με κάποιον. Να έχει όπω τα Park δίπλα να σου κάνει ψηλά. Να δεν, πεντά, είχε, πέρα, δεν έχει πώ. Έχει μόνο δύο ευρώ. Αυτό, να έχει άνθρωπο. Μοναστήρι. Το μοναστή τη Παλοκαστρίτσας, το οποίο βρίσκεται βοηθωτικά του νησιού, 25 χιλιόμετρα περίπου από το κέντρο. Αυτό έχει γίνει γνωστό και στο TripAdvisor, καθώ κάνουν παράπονα και λένε η πιο ακριβότερη του αλέφω τη Ευρώπη, όπου για να τη χρησιμοποιήσει πρέπει να δώσει δύο ευρώ και αυτό. Εδώ το βλέπουμε η Αλεξάνδρα. Τουργία, τον Απρίλιο του 2024. Σωστά, η καταγγελία, η πρώτη έγινε τον Απρίλιο του 24, πολύ σωστά ταλέ. Επειδή εσύ τώρα δεν έχει σηκώνα. Είδαμε τον κερματοβέ, είναι ακριβώ έξω από την είσοδο τη τουαλέτα του γιουρογράφη από κάτω, δηλαδή μόνο δύο ευρώ. Ναι, Προσφορά. Ναι. Προσφορά. Δεν μπορεί λοιπόν να βάλει άλλα χρήματα μέσα σε αυτό το κουτάκι όπω το βλέπουμε εδώ για να χρησιμοποιήσει κάποιο την τουαλέτα στο μοναστήρι. Πάντα Α. μιλάμε. Ε, πού θα κατουρά <laughs> το μοναστήρι τώρα, το λογικό. Only του you είναι, είναι μοναστήρι. Ωραία. Και έχει είσοδο. Αφού δεν τα βάζουν οι γιουφτοί στο, στο τέρχη για το μανουάλιτα, τα πώ το λε, στο παγκάρι. Δηλαδή πα να προσευχηθεί, πα να λειτουργηθεί, να δει το μοναστήρι, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, και πρέπει αν έρθει η ανάγκη να πληρώσει δύο ευρώ. Εξακόσε, 750 ευρώ δεν παίρνει για το κατούρημα, για, το, για την πίστη το πληρώνει, για την ανέγερση, για κάτι. Τι από και, θα τι θα θα αναγύρουνε. Έχει δώρο και από τα κατουρήματα. <laughs> Ποιο ηγούμενο, ηγούμενη. Πρέπει να γράφει από κάτω. Με κλανιέ βάφουμε αυγά. Θα <laughs> ξέρετε. Εδώ βάφουμε. Εδώ γίνεται, α πούμε. <laughs> και έτσι φτιάξαμε το μοναστήρι. Λοιπόν, και δύο ευρώ και, έχει δώρο όλοι... και. Πρέπει να έχει δώρο και ένα. <laughs> τέτοιο κανονικά. <laughs> κερί. Την δώρο. Και ένα κερί. Θα... Να, έχει να πάει και το κερί σου μετά. Να μην μυρίζει. Είναι άλλο το παγκάρι που ρίχνει ό,τι θε. Εκεί είναι θελοντικά και εισέρχεσαι στον ναό. Για να μπει στον καπινέ. Θα πληρώσει 2 ευρώ. Γιατί, για να κάνει την ανάγκη σου. Ναι. Ενώ στο μπαγκάρι, για την ανάγκη σου είναι και εκείνο. Εσύ δεν το βλέπει έτσι. Για την ανάγκη σου, την πίστη. Λοιπόν, αλλά... ανάγκη, μια ανάγκη. Για... Και γιατί μία ανάγκη αλεύτερο. να είναι δωρεάν. Ναι, α πούμε. Και να βάλουν και εκεί. Only to euros. Ναι, <laughs> κάτι. Αυτά τα ωραία λοιπόν γίνονται στην Κέρκυρα. Δεν τράκια δεν είχε απ' έξω γύρω. Οι μοναστήριοι είναι. Δεν δώσε 2 ευρώ. Και Πώς εγώ ξαναλέω, πα και δεν έχει ψηλά. Πολλοί έχουμε κάρτε. Τυχαίνει να μα τελειώνουν. Τι να πω. Ξέρουμε την κάρτα κάνει δουλειά πια. Τι κάνει εκεί. Φεύγει, αισθάνεσαι. θα Απολύτω. Ναι, δρόμο Αφήνει τα ζαχαρωτά του, τον Χάνσελ και την Κρέτσελ. Τουκ, τουκ, τουκ, μέχρι να βρει το σπιτάκι. Τι θα κάνει, θα σου φύγει, θα κρατηθεί. Υπήρχε ένα Παραμύθι παλιά. Ο Τσοδούλη. Που έτσι έριχνε ένα φασολάκι και γύριζε. Και ο Χάνσελ με τη Γκρέτσελ που είχε με τα σκοτάκια, τα καρμελάκια. Ναι, το ίδιο από τον Μπατζάκι όμω θα βγαίνει. Τάκ, και θα τρέχει ο άλλο στα χωράφια. Να βρήκα έναν Σικόφιλο να σκουπιστεί. <laughs> λοιπόν, αυτά στο τέτοιο, <laughs> στην Κέρκυρα. Δεν μάθαμε όμω για, για ποια χρήση είναι. Είναι μόνο για το ψηλό. Ή επίσης, ε, νομίζω δεν έχει σημασία. Πάει γιατί με την Άπαξης ώρα. Αν πει όλο μισή ώρα μέσα, τι θα κάνουν οι υπόλοιποι, θα περιμένουν. <laughs> <laughs> το Και το, είχε το, και το αποδέκτη να ενσωματωμένο. <laughs> <laughs> ναι, είχε μάλλον και το είχαν φτιάξει το μέγεθο του Δίευρου. Για να μην χωράει υλικό <laughs> Και να μην χωράει το εδώ. Σαν το Λούνα Πάρκ, που έχει, ξέρω εγώ, δεν θα βάλει δύο μόνο ευρώ. Ένα-δύο θα <laughs> και, πρέπει, να έχεις δύο, και δεν είναι πρέπει να έχεις και δύο ευρώ συγκεκριμένα. Το μόνο. Ότι έχεις δεν ήταν μόνο, είναι τσάμπα. Είναι μόνο αυτό χωράει. Α, μόνο αυτό χωράει. Ναι, ναι, ναι. Με αυτή την έννοια ήταν. Λοιπόν, τέλο πάντων, αυτά γίνονται εκεί. Δεν θέλω τίποτα περίεργα. ήταν εκεί πέρα Δεν τίποτα <laughs> Και, και του λέει: θα, θα, θα τα δέσετε με σκινάκι και θα τα τραβήξετε. <πρρρτ> Ένα, όλα μαζί κάποιο. <laughs> <laughs> <laughs> τα, τα έχω δει παρακεί. αυτά τα νόματα. Υπάρχει κατηγορία ερώτηση, ερώτηση: Πόσα χρόνια θες να ζήσεις Εγώ? 99, θα έχω ζήσεις. επιλογή. Θε να ζήσει 99 χρόνια. Α, αλλά 99. Όχι, 99. Α, έχω οδηγίε. Mm, okay. Και αυτό μου. το βαρύ χαρτί θα δείξω τώρα εδώ ναι, ναι, ναι, ναι. Το βλέπεις εδώ Και αυτό είναι μέλι γιατί σας θυμίζω ναι. Και πρέπει να το, το, το λέτε κι εσείς ναι. Ότι μία κουταλιά μέλι κάθε πρωί Α, μπράβο. Είναι αυτό το οποίο θα σας κάνει να ζήστε μέχρι τα 99 από το σπίτι. Πριν φύγει από το σπίτι Μόλις Κατευθεία. ξυπνάς Είναι η Ραϊκή Άρα. παγωμένη Μόλις Η Ραϊκή άστηνε mm -hmm. Μία κουταλιά μέλι και πολύ νερό Είναι η συνταγή μακροζωίας Και φεύγεις το πρωί από το σπίτι Και αυτό έτοιο Δράκμα και πήγε Ναι, ναι, μέλι και κάτι κάπου. Συγκεκριμένο, μέλι Κρήτη. Ναι, του πήγε το πρωί. Ωραίο μέλι. Με το που το βλέπει μόνο από την κάμερα, ναι. φαινόταν ότι δεν είναι μέλι συνηθισμένο. Δηλαδή έχουν το καλύτερο τη Κρήτη προφανώ. Δεν ισχύουν αυτά που βλέπω σε κάτι site που είναι για να πατήσει κλικ που λέει Φάτε αυτό και θα ζήσετε για πολλά χρόνια. Όχι, όχι, και όχι, έχει όχι. με αγάπη, ξέρω εγώ. <laughs> και έχει, ξέρω εγώ, <laughs> μπρόκολλο. Λοιπόν, φασιγά φτάσαμε... σκαμμένο, πάντα που δεν τρώγεται. Φάτε για να ζήσει. Το μπρόκολ είναι τέλειο. Όχι όταν το μαγειρεύει ναι το, το, το τρως πολύ υγιεινό και πολύ ωραίο ναι, ναι, φτάσαμε στο τέλος σαν χθες έφυγε από τη ζωή ο Φρανκ Σινάτρα το 98 Χθε δεν προλάβαμε να βάλουμε θα τον βάλουμε τώρα εδώ με την κόρη του όπως το έχουμε φτιάξει παλιά άλλη μια πέμπτη το είχαμε βάλει και με κατηγορούσες Αλλά δεν θα, θα το, ναι, το ναι, και με αυτό σας αποχαιρετάμε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 Just for me, the church bells rang. Now he's gone, I don't know why. I don't know why. Until this day, sometimes I cry.